Κεφάλαιο Ιωταέψιλον, σελίδα 310 Στοιχη 1 στους 32. Επαραβολέ απολολό το του απολολότο προβάτου, τη απολεστήση δραχμή και του ασώτου ιού. 1. Τον επλησίασαν δέεις κάθε πόλην ή χωρίων που επήγαινε, όλοι τελώνε και οι όχι απλώ εκ για να είδουν τα θαυματά του, αλλά εξ ειλικρινού να ακούσουν τη διδασκαλία του. 2. Κι εγώγγιζαν μεταξύ των υφαρισαίοι και γραμματεί, και έλεγαν ότι αυτό δέχεται με πολλή συμπάθεια και η οικειότητα τους αμαρτωλούς και συντρώγει με αυτούς αθετών την παράδοση των πρεσβητέρων που μας εδίδαξαν να είμαθα ευπρεπείς και να μην συναναστρεφόμεθα υπόπτου ηθικής πρόσωπα. 3. Αντιθέτω όμως ο Κύριος τους είπε την παραβολή τάφτην λέγον 4. Ποιο άνθρωπος από εσά εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά δεν αφήνει τα ενή κοντα ενέα ή στην ερημιά και δεν πηγαίνει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατον και δεν πάβει να το αναζητεί όσο του το εύρει. 5. Και όταν το εύρει δεν το κλωτσά ούτε το σύριο πίσω του, αλλά κουρασμένον καθώ είναι το βάζει με χαράνεπι των το ώμων του. 6. Και όταν έλθει στο σπίτι του προσκαλεί όλου μαζί του φίλου και του γείτονα και του λέγει Χαρείτε κι εσεί μαζί μου, διότι η ύβρα των προβατών μου που είχε χαθεί 7. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι κατά τον ίδιο τρόπον διένα αμαρτωλόν που μετανοεί θα είναι χαρά των ουρανών μεγαλυτέρα και περισσότερο αναισθητή παρόσον είναι αισθητή η χαράδια του ενενήκοντα εννέα δικαίους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη μετανοίας. Γιατί λοιπόν με κατηγορείτε επειδή καταδέχομαι τους αμαρτωλούς και ζητώ τη σωτηρίαν των. 8. Ή ποια γυναίκα που έχει δέκα δραχμάς εάν χάσει μια δραχμήν από αυτά, δεν ανάπτει λίχνον ώστε να φωτίζονται καλά όλα τα μέρη και όλα η γωνία του σπιτιού τη, και δεν σαρώνει αυτό, και δεν ψάχνει προσεκτικά και σε αυτά τα σαρίδια έω ότου έβρε την χαμένη δραχμή. 9. Και όταν την έβρε, καλεί όλα μαζί τα φύλλα και τα γειτονί σα τη και λέγει: Χαρείτε μαζί μου, διότι ήβρα τη δραχμή που έχασα. 10. Όπω λοιπόν η γινή χέρι την ανέβρεση τη δραχμή. Έτσι σας βεβαιώ γίνεται χαρά στους ουρανούς επί παρουσία των αγγέλων του Θεού οι οποίοι και συμμετέχουν στην χαράν αυτήν βιέν αμαρτωλόν που μετανοεί. Ένδεκα. Βιαν αφεστέραν και περισσότερον καταληπτύν την αλήθεια αυτήν, είπε και την ακόλουθον παραβολή. Ένας άνθρωπος, ο Θεός δηλαδή, είχε δύο ιούς. 12 και είπεν στον πατέρα ο μικρότερος Υιός που εικονίζει τον αποστάτην Μαρτολών, ο οποίος φεύγει από την υπακοήν και προστασία του επορανίου Πατρός. «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει». Και μοίρασεν ο πατήρ και στους δύο ιού την περιουσία. Ο Θεός δηλαδή και στον Αμαρτολόν που θέλει να ζει μακράν από Αυτόν, παρέχει τα μέσα της συντηρήσεως και όλα εκείνα τα πνευματικά και υλικά χαρίσματα που εάν αυτό δεν τα κατεχράτω θα τον έκαναν πραγματικός ευτυχή και μακάριον. 13. Και ο νεότερος Υιός, ύστερα από λίγας μέρας, αφού εμάζευσεν όλα όσα του έδωκεν ο πατέρας του, εταξίδευσεν εις μέρο μακρινών και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία του με το να ζει βίον και παραλυμένων. Έτσι χωρίζουν και των αμαρτωλών εαμαρτία του πολύ μακράν από τον Θεόν, με την κατάχρηση δε των χαρισμάτων που του έδωκεν ο εξαχριώνεται και διαφθείρεται. 14. Όταν δε ο νεότερο ιό εδαπάνησε όλα όσα είχε, έγινε πίνα μεγάλην στη χώραν εκείνη και αυτό ήρχισε να στερείται. Δεν είναι δηλαδή απεριόριστη η απολαύση του αμαρτωλού. Αργά ή γρήγορα θα αισθανθεί την αθλιότητα και το κενό που δημιουργεί στην καρδία του ο άσωτο βίο και η στέρηση τη θεία παρηγορία. 15. Και ο άσωτος ιό λόγω των στερήσεων και τη πείνα του, Επίει και προσελήφθη δούλο από ένα εκ των κατοίκων του τόπου εκείνου. Και αυτό τον έστειλε στα χωράφια του διαναβώς και ζώα δηλαδή ακάθαρτα, που σε ένα Ιουδαίο, όπω ήταν ο νεότερο Ιω, επροκάλουν την αηδία και την αποστροφή. Ισπίων κατά καταπίπτει, και πόσον χάνει την αξιοπρέπειά του ο ταλέπορο αμαρτωλός. 16. Και επεθύμη ο νεότερο Ιω να γεμίσει την κοιλία του από τα ξυλοκέρατα, τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και κανίζεν δεν του έδιδε, διότι πειρέτε που έκαναν τη διανομήν, επέβλεπον να τρέφονται οι χείροι με αυτά. 17. Εις κάποιον όμως στιγμήν συνήλθεν ούτως στον εαυτόν του από την μέθην και την τρέλαν της αμαρτίας και είπε «Πώς οι του πατέρα μου έχουν άφθονον και περισσεύονται των άρτων, εγώ δε κινδυνεύω να χαθώ από την πείναν» Το πρώτο βήμα της μετανία είπε του αμαρτωλού συνέστησης της αθλειότητό του. 18. Ιστην συνέστησην αυτήν επακολουθεί και η σωτηριώδης απόφασης. «Θα σηκωθώ», λέει ο Άσουτος, «και θα υπάρχω προς τον πατέρα μου και θα του είπω, «Πατέρα, η μάρτισσα των ορανών, όπου εκτελείται μετευλαβία στο θείο θέλημα από τους αγγέλους, οι οποίοι και αξιούν όλα τα κτίσματα να συμμορφούνται προς αυτό, όπως συμμορφούνται και αυτοί, λυπούνται δέδεια την αποστασία κάθε ανθρώπου». Ή μάρτισα και σου, διότι περιφρόνησα τη στοργή σου και δεν ολογάρχεσα την λύπη που εδοκίμαζες όταν έφευγα μακρά από σε. 19. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ ο σου. Δεν έχω την αξίωση, ούτε ω μόνιμο δούλο σου παραμένουν διαρκώ εν τη οικία σου να προσληφθώ. Κάμε με σαν ένα από του μισθωτού σου. 20. Και ισοτηριώδη απόφαση ετέθη ενέργεια. Ο Άσοτο εσηκώθηκε και ήλθενε στον πατέρα του. Και ενώ αυτό απήχαινε ακόμη μακράν, τον είδαν ο πατέρα του και τον ελληπήθη, και αφού έτρεξε ει προπάντηση αυτού, έπεσαι ει τον τράχυλό του και εναγκαλιστή αυτόν τον εφίλησε με πόθον και στοργήν. Ο Θεό δηλαδή, όχι μόνο δέχεται τον δια τη μετανία επιστρέφοντα μαρτωλών, αλλά και προτού ακόμη πλησιάσει αυτό προ τον Θεό, σπέβδει ο Θεό προ του και τον εναγκαλίζεται με στοργήν. 21. Παρά τη στοργή όμως του πατρός και παρά την επελθούσαν συνδιαλλαγήν, ο Υιός συντετριμένος έκαμε την εξομολόγησή του και είπε «Πατέρα, ημάρτησες των ουρανών και νοπιών σου και δεν είμαι πλέον άξιο να ονομαστώ Υιός 22. Ο πατέρας δε τότε τον διέκοψε και είπεν στου στους δούλους του «Βγάλετε έξω την πιο καλή φορεσιά από σα έχομεν, φορεσιά νομίαν που εφορούσε πρωτού από το σπίτι μου». Και επειδή αυτός θα εντρέπεται στην κατάσταση που είναι να την φορέσει, ενδύσατε τον σεις για να μην είναι πλέον γυμνός και κουρελιάρη. Και δώσατε δαχτυλίδιον στο το χέρι του να το φορεί, όπως φορούν οι κύριοι και οι ελεύθεροι. Δώσατε του και υποδήματα στους πόδας, να μην περιπατεί ανυπόδητος, όπως οι σκλάβοι. Τον αποκαθιστώ δηλαδή εξ ολοκλήρου την θέση και τα δικαιώματα που είχε προτού ασωτεύσει. 23. Και επιπλέον διατάσω να φέρετε και να σφάξετε εκείνο από τα μοσχάρια που το τρέφομεν ξεχωριστά δια κάποιαν χαρμόσυνον και εξαιρετικήν περιστάσιν Και αφού φάγομεν, α και ασδιασκεδάσομεν με τραγούδια και με χορούς. 24. Διότι ο ιός μου αυτός έως προλίγου ή το πεθαμένος και ξαναζωντάνευσε και το χαμένος και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. 25. Ο μεγαλύτερος δεϊός προς τον οποίο νομίαζον οι Φαρισαίοι ήτο εις το χωράφι και καθώς ήρχετο και πλησίαζε στο σπίτι ήκουσεν όργανα και τραγούδια και χορούς 26. Και αφού προσεκάλεσεν ένα από τους υπηρέτας που εστέκοντο απ' έξω ήρωταν να μάθει σαν τι τάχανε ήσαν αυτά 27. Αυτός δε του είπεν ότι ο αδελφό σου ήλθε και ο πατέρα σου έσφαξε το μοσχάρι το θρεφτό διότι του ήλθε πάλιν υγιείς 28. Όπως δε οι Φαρισαίες σκανδαλίζονται όταν έβλεπαν τον Κύριο να συναναστρέφεται και να διδάσκει τους αμαρτωλούς, έτσι και ο μεγαλύτερος ιός εθύμωσε και δεν ήθελε να έμβει στο σπίτι. Ο πατέρας του λοιπόν με την αυτήν στοργήν που εδέχθη των νεότερων, ευγήκε και σε αυτόν και τον παρεκάλλει. 29. Αλλά ο μεγαλύτερο ιός απεκρίθηκε και είπε προς τον πατέρα. «Ιδου, τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ προς τα σου δεν παρεύειν». Και δεν μου έδωκε ποτέ ούτε ένα ερήφιον για να εφρανθώ με του φίλου μου. Πόσον ο πρεσβύτερο ιό πλανάται, εάν υπήρξε τόσο πειθαρχικό προ τον πατέρα, πώ τώρα μετά τόσου πείσματο παρακούει αυτόν, πότε δε ζήτησε ερήφιον παρά του πατρό, και ο πατήρ δεν του έδωκε. 30. Όταν δε ήλθαν ο προκομμένο αυτό ιό σου που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνα, έσφαξε γι' αυτόν το μοσχάρι που το είχαμε θρεφτάρει. Δηλαδή ο μεγαλύτερος ιός μεταχειρίστη την αναζωνική γλώσσα των Φαρισαίων που επεριφρονούσαν τους αμαρτωλούς και νόμιζαν ότι μόνον αυτοί ω δίκη είχαν δικαιώματα επί της αγάπης του Θεού. 31. Και ο πατέρας τότε του είπε «Παιδί μου, σύ, είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα όσα έχω, οι δικά σου είναι». 32. Έπρεπε δε και εσύ να και να χαρείς διότι ο αδελφός σου αυτός, για τον οποίον με τόση περιφρόνη ή ήταν νεκρός και έζησε πάλιν, και χαμένος ήτο και βρέθη».